Να συμβεί, εμεί στην Ελλάδα δεν ζητάμε να κάνουμε, κυρία Μπουσδούκου, κάτι περισσότερο από ό,τι κάνει η Κούβα. Δεν κατάλαβα. Η Κούβα δηλαδή γιατί ξαφνικά έκανε επενδυτικό νόμο και δίνει κίνητρα τρομερά φορολογικά στου ξένου επενδυτέ, παρότι βρίσκεται σε εμπάργκο και από τι ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο Ραούλ Κάστρο είπε ότι η χώρα χρειάζεται χρήματα. Η Κούβα γιατί ξαφνικά έπαψε να έχει κρατικού υπαλλήλου του ταξιτζίδε. Και τους έδωσε, τα, τους νίκιασε τα κρατικά αυτοκίνητα και είναι πλέον αυτό αποσχολούμενη. Η Κούβα γιατί έδωσε σε Βρετανικές εταιρείε εκτάσεις να κάνουν γήπεδα γκόλφ παρότι το θεωρούν αστικό ε, άθλημα. Με συγχωρείτε, Μια... αν η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή ναι. από πέρυσι η Κούβα, ναι. τότε είναι άξια τη μοίρα.